Πάσχα, Μέγα Πάσχα. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Ελπίζω ότι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 Το Πάσχα θαρθεί μαζί με την ανάσταση τη οικονομία. Πριν Η ελπίδα έφτασε. Καλή ανάσταση. Γεια σα. Το Πάσχα θαρθεί μαζί με την ανάσταση τη οικονομία. Τα λιώχανε τα ψέματα. Τι λέει άρχιοι, είμαστε πλούσιοι. Πάσχα τον Ελλήνω, τον Ελλήνω Πάσχα. Χριστός Ανέστη. Χρι, ε, καλή ανάκαμψη. Α, ναι, αληθός, αληθός, αληθός. λένε. Α, Δεν ναι. ξέρεις, ναι. το λέμε λίγο πριν, αλλά τα πανηγύρια Σου είναι τέτοια. Σου πάει να πεις εδώ αληθός. Συγγνώμη, αν <laughs> το λέμε. Ταιριάζει εδώ το αληθός. Ψευδός. Το είπε ο Καμένος ότι την πρωτομαγιά δηλαδή ανήμερα του Πάσχα ναι. τελειώνουμε με τα μνημόνια ναι. το είπε ο Τσίπρας το ίδιο βράδυ της Ανάστασης ο Τσίπρας προηγείται κατά ναι, ναι, ναι. 12 ώρες ξέρω εγώ ότι έρχεται τελειώνουμε. Ε, ψευδός ανέστη Όχι, όχι, εγώ του πιστεύω. Καλά κάνει. Εγώ του πιστεύω. Όρσε, Χαϊβάνη. Εγώ. Εσύ, Χαϊβάνη. Και στην Κέρκυρα θα έρθει πιο νωρί. Και πιο νωρί, γιατί είναι από τι 12 το μεσημέρι. Δεν είχε πηγαινευθεί. Να πάνα να κάνουμε offshore στην Κέρκυρα, <laughs> κάτι <laughs> τέτοιο. Δεν <laughs> έχει πηγαινευθεί. Δεν έχει Βιάστηκε ηλεκτρονική να κλείσει. Θα ναι. μπορούσε να περιμένει ακόμη 15 μέρε. Άντεχε. Δεν να ακούσει τον Τζίπρα να λέει ότι αλλάζουν όλοι. Καταρχήν την άλλη εβδομάδα έχουμε 22 του μήνα Απριλίου. που. Τελειώνουν όχι όλα, το όλα το αρχίζει η αντίστροφη. Όλοι τον καμένο και το έχει πει το 22, τσακαλώτο. Όλοι, όλοι, όλοι το έχουν πει. Επίση ο τσακαλώτο έχει πει: Αν δεν κλείσουμε όλα αυτά, το Μάιο έχουμε καεί. Αλλά το, το παραγνωρίζουμε ότι αυτό. Όλοι είστε... δεν ήμασταν καμένοι. Α όχι, όχι, όχι, τώρα όχι, όχι, όχι, όχι. να καμούμε. Εμεί δεν ήμασταν καμένοι. Στην θετική είδηση και γι' αυτό τα μαζέψαμε όλα μαζί. Ήταν ο καμένο, ήταν ο τσίπρα που λένε για το Πάσχα ότι αρχίζει η ανάπτυξη, η ανάσταση και ότι καλύτερο. Έτσι θα ξεκινάμε από εδώ και πέρα. Μήπω τώρα η ηλεκτρονική είναι στημένο για να του την πέσει. Εννοεί, εγώ Για Εγώ περιμένω. ζημιά στην ε, Περιμένω σήμερα αύριο μεθαύριο Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αυτά τα σούργελα που έχουν μαζευτεί εκεί μέσα Να βγει κάποιος και να πει αυτό το πράγμα ε, Ότι τώρα. μας μποικοτάρει η ηλεκτρονική Γιατί είναι 15 μέρες ηλεκτρονική πριν έκλεισε αυτά που έχουν Και πει, δεν έκλεινε τόσο καιρό τώρα και Στο είχε πει ένα ακροάτη. Για την προηγούμενη εβδομάδα. Για να μην φανεί για ποια εταιρεία, γιατί μπορεί να μην Αλλά έχει πει ότι λεφτά, γιατί άκουσα τους παπαγάλους πρόλαβαν οι παπαγάλοι ναι, να ναι. πούνε ότι το πάλεψε ο ιδιοκτήτη. Αλλά <laughs> οι τράπεζε, <laughs> οι κακέ οι τράπεζε, αλλά ο ιδιοκτήτη το πάλεψε και το ξαναπάλεψε. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Τη... Αλλά στο πλευρό των εργαζομένων, κανεί, οι εργαζόμενοι που του σε και του λεφτά, γιατί είναι όλοι πληρωμένοι. Τι πληρωμένοι. Για ποιε τηλεοράσει του άμα τους ξεχρεώσουν και ό,τι χρωστάνε και αδίκως κάνανε ντου δεν ξέρω αν είδες τώρα, κάνανε ντου τώρα, ναι, ναι. στον πρόεδρο μέσα, αδίκως γιατί είναι όλα καλά και πληρωμένοι και ξεχρεωμένοι έδινε συνέδυξη, φάγανε τον τύπου στην Ακαδημία ο πρόεδρος ηλεκτρονικής Και μπουκαραν μέσα οι εργαζόμενοι με ωραίο τρόπο έναν διάλογο εκεί στα όρθια, με κάμερες, Δεν ξέρω τι εξέλιξη έχει ακόμα αυτό. Διεκόπη συνέντευξη του Προέδρου. Και διεκδικούν τα δίκια του. Γιατί σύμφωνα με τι νομοθεσίε που και η αριστερά έχει ανοιχθεί, οι εργαζόμενοι οι τελευταίοι που θα πάρουν οτιδήποτε είναι να πάρουν. Προηγείται φορεία, τράπεζε, κάτι δανειστέ, διάφοροι εκεί παρατρεχάμενοι. Και στο τέλο οι 450 εργαζόμενοι. Οι πρώτοι πρώτη, θα πάρουν κάτι χνοδωτό, αλλά τέλο πάντων στο τέλο θα πάρουν ό,τι ξεχρέωμα Μια... Τη μεγάλη ομαδική απόλυση όλο αυτό που ναι. δεν θα συνέβαιναν αυτά και, ε, και πάνω που πήγαινα τόσο καλά τα πράγματα στην οικονομία Φέβαια η ηλεκτρονική πες... δεν είναι μέγα ε. να δανειστεί και να ξαναδανειστεί και να πάρει και μαμμουθάνια. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σίγουρα η σημασία μιας τέτοια επιχείρησης σε σχέση με μια επιχείρηση μέσου ενημέρωσης Αλλάζει. και επικοινωνία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι διαφορετική Ε, στο έκαναν και αυτοί, βάζανε κοιτό τηλεοράσει. Δεν βάζανε βάζαν να παίζει μέγκα συνέχεια να παίζει κάτι. Μάλλον μια θα μέγκα, Δεν θα δείχνανε μέγκα, κάτι άλλο θα δείχνανε. Οι δεν εργαζόμενοι είναι μαύρη μέρα σήμερα. Ψάχνουν να βρουν το δίκιο του, λογικό. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουν. Έτσι όπως έχουν περιπέτεια. γίνει τα, τα πράγματα, τόσο δύσκολα που είναι. Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε στην πόλη. Πόλη επέτεια για τόσο κόσμο. Ένα από του λόγου που κλείνει ηλεκτρονική είναι και τα capital controls. Λένε ότι φταίει, άλλοι λένε. Σε, τώρα εδώ έχουμε η Σιριζέη, λένε ότι. Αυτά συνέβαιναν και πριν τα capital controls Εμείς οι Ριζέ λένε ότι αυτά συμβαίνουν τώρα Επί Τσίπρα, γίνεται το γνωστό παιχνίδι Πάνω στις πλάτες εργαζομένων Λε και τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ Δεν κλίνανε επιχειρήσεις Δεν έκλεισαν 200.000 επιχειρήσεις Δεν μείνανε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά. Ε, τα περισσότερα Και περισσότερα βγαίνουν και από το πρωί του Νεοδημοκράτε και να λένε. Και πασόκια, αλλά δεν υπάρχουν και πολυτέτοιοι. Να λένε ότι τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ και έκλεισε και φταίνει τα κάπιτα. Σίγουρα σε κάποιο βαθμό φταίνουν όλα αυτά και φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κάθε κυβέρνηση. Αλλά όχι ότι προηγουμένω ήταν τα πράγματα καλά. Καλά, είναι και μια δικαιολογία για να πάει λίγο στην Εξέδρα.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 ήδη διευκολύνουν του εισαγωγείς και δεν χρειάζεται η παραμικρή διαδικασία για ποσά ω 10.000. Πέρσι που ήταν η μεγάλη μπόρα δεν είχαμε την παραμικρή επίπτωση. Φέτο σε σχέση με πέρσι, αν θέλουμε έτσι λίγο να το ποσοτικοποιήσουμε, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα τη αγορά είμαστε στο 60 με 70%. Ω εκ τούτου δεν θεωρούμε ότι φέτο μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση του τουρισμό για δεκάδε ευρωκοντρόλε. Θεωρώ ότι το έχουν ξεχάσει κιόλα.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 Δεν σου λέω τι λένε οι υπόλοιποι, ε, ότι έρχεται η ανάπτυξη του πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, ότι. ότι έρχεται η ανάπτυξη, ότι στις 22 την άλλη εβδομάδα βγαίνουμε, τελειώνουμε, αρχίζει η αντίστροφη Και μέτρα. ότι έχει να κάνει με μέρες όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια που είναι προγραμματισμένη. Για δε τον Ιούνιο έχει πει ο Τσίπρας από εδώ το μεταδίδουμε συνέχεια ότι έχουμε θετική έκρηξη και οικονομία. Να. Τον Ιούνιο, mm -hmm. τον Ιούνιο. Financial Times γράψαν τον Ιούλιο, θα ξαναέχουμε τα περσίνα, αλλά δεν ξέρουν αυτοί. Εμεί κρατάμε αυτά που λένε. Βγαίνει ο Πολάκη, λέει αυτά που λέει. τα γνωστά τάχτε βράδυ, αλλά πριν πάμε στον Πολάκη. Τώρα θετική έκρηξη σχετικό γενικώ. Πόσο θετική έτσι, είναι έκρηξη. Είναι μια έκρηξη. Θετική έκρηξη. Και, ο, και ο Τρούμαν τον Αγκασάκη θετική έκρηξη το θεωρούσε. Μπορεί. Θέλω να πω. Δεν ξέρω αν μιλάει με τέτοιο ρεαλισμό. βλέπει. Και τέτοια ομότητα ο πρωθυπουργό μα. Δεν ξέρω. Μας, δε, δε ξέρω, δε ξέρω. Ο Μπαλάφα ο Γιάννη και αυτό πολύ καλό υπουργό. Τι να πρωτοδιαλέξει και νομίζω ότι θα ξεμείνουμε. Ε, ε, δεν υπάρχει καλύτερο team από αυτό. Δεν υπάρχει γιατί ξέρει ότι είναι και αποτελεσματική. Mm -hmm. Εκτό όλων των υπολείπων, να, ναι, ναι. είναι και αποτελεσματική. Βγαίνει λοιπόν ο Μπαλάφας και λέει: Είδατε τώρα... εσεί χρόνια yeah. αριστερό στο κουρμπέτι, Σα α... ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είσαστε τώρα... περήφανο για την πολιτική αυτή που ακολουθείτε. Ναι, είμαι περήφανο για την πολιτική. Ναι. Μα δεν είναι αριστερή Επάρχον πολιτική. Να τη δική μου γνώμη ή να επαναλάβετε τρει φορέ τη δικιά σα.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 Mm -hmm. Με κάθε λεπτομέρεια όμως Οπότε εγώ είμαι με τον Τζίπρα Πια. Τώρα που δεις... τον εγκαταλείπετε no, no, no, όλοι. Τέτοια κολοτούμπα του Καμένος Ναι, σιγά, Ού, το γιατί... Βο, Έχω καταλάβει δεν ότι όσο πιο μεγάλες κολοτούμπες κάνεις τόσο πιο πολύ σε εκτιμάει ο κόσμος Δηλαδή σου το είχα. Όλοι οι ήταν εκεί τώρα για να το... σύζεσαι, <laughs> δηλαδή, Λογικό <laughs> κι εσύ. Έχω περάσει κι εγώ μόνο μόνο εσύ εσύ εσύ πάει. Μόνο εγώ, ναι, ναι. Τι ήταν, όλοι οι Ο Ο Καμένος δεν ήταν δεν ήταν Ο καμένο ήταν Να το πούμε αυτό, ντύνε στρατέο κάθε βράδυ. Θα σε βάλουμε αυτέ τι διαφημίσει που κάνουμε τα Δεν ξ Δεν ξενακάνει το πράγμα. Δηλαδή ο υπουργός... Ήρθε όπω ήταν στο σπίτι, έτσι ήταν το σπίτι. Αυτό Κάποια δεν στιγμή δεν σου φεύγει αυτό. Δεν, δε, δε, είναι, είναι 1,5 χρόνο, ένα χρόνο σχεδόν και κάτι μήνε υπουργό. Δεν του πέρασε αυτό ο καημό να είναι στρατέο. Και εμεί λέγαμε ότι ο Καραγκιουζίληκ τελειώνει στον καραμαλί που είχε πάει σε κάτι φορτιέ ο, ο Κωστάκη. <laughs> <laughs> Μένα που φάνησε το δεν τέλειωνε. Το μπροστά του ήταν. Τίποτα. Σο, Σοβαρό. Φαντάσου. Πολλάκι. Εδώ στο Μαρούσι χθε βράδυ έκανε μια εμφάνιση. Ο... Τι είπε για... ο ο Πολα... τι είπε. Θα ακούσουμε ό,τι είπε. Ο Πολάκη είναι υπουργό στο θέμα τη υγεία. Ο Χίβ είπε για το Χίβο ότι έτσι τον λένε, ναι. Να, να θυμόμαστε όσο ακούμε ότι ο Πολάκη είναι υπεύθυνο για όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται στον χώρο τη υγεία. Και ότι είναι υπουργό. Να παίζει κάποιο. Ο Πολάκη είναι υπουργό. Κάθε τόσο πρέπει να ακούγεται αυτό. Ωραία. και. Κι για ασ... πολλού βέβαια. Ασ... Ναι, για όλου μάλλον. Α το ψιθυρίζουμε στο αυτοί μα όσο τον ακούμε. Σε αυτή τη θα θυμάστε πολύ καλά γιατί νομίζω πρέπει να ήταν και από το κανάλι σα αυτό που έμεινε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 την κουβέντα, την απερίγραπτη δηλαδή την απαράδεκτη του κυρίου Νεγκί, του συναδέλφου σας ο οποίος πετάγεται και λέει προς τον Ανδρέα τον Ξανθό λες πολιτικές μπαρούφες πρόσεξε, σαν λες εσύ σε μένα πολιτικές μπαρούφες έτσι να κόβετε αυτό, να μην φαίνεται στο κανάλι και στο κομμάτι που προβάλλατε όλα τα βοθροκάναλα της διαπλοκής και το επαναλαμβάνω λοιπόν, όλα λοιπόν Κάτσε, τώρα, τώρα, τώρα τα πούμε όλα. Γιατί γυρνάει και ο τροχό. Λοιπόν, γυρνάει και ο τροχό. Λοιπόν, κόβετε λοιπόν αυτό το κομμάτι και βγάζετε μένα που γυρνάω και του λέω. Τι λε, τι είναι αυτά που λε. Και ξεκινάτε την προβολή από το τι είναι αυτά που λε. Πετάγεται μετά και λέει μπάζει το σκύλο δίπλα σου, εννοούσε εμένα. Προ εκεί είναι ώρα κανονικά. Έπρεπε να σηκωθώ απάνω και να πάει τρία μέτρα κατά τη γη. <laughs> τρία μέτρα. <έτσι. laughs> αλλά, αλλά, την ψυχραιμία μου και του είπα αυτά που πρέπει να του πω, έτσι. Α, αυτό προβάλατε για να κρύψετε ή που βγήκανε κάτι 25χρονα που ψέσε πήραν πήρανε πτυχίο να μου πούν πώς λένε οι γιατροί τον ιό του AIDS α πούμε. Όλοι οι τον λέμε μεταξύ μα. έτσι τον λέμε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή και να μα κάνουν την παρατήρηση ας πούμε τα χθεσινά αυγά για να το πω έτσι πώ θα τον επούμε, πούμε α πούμε.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 Σε βαθροκάναλα. Συμφωνώ με τη λογική του τέτοιου. Και ήταν τελευταία που έδωσε. Στον Σταρ, στον Ενικό, εκεί πηγαίνει. Α. Από ιδιωτικά κανάλια, εκεί δεν πηγαίνει ο Πρωθυπουργό. Όλοι οι υπουργοί και όλοι οι βουλευτέ που βγαίνουν κάθε μέρα και λένε αυτά που λένε. Τώρα. Στο Σταρ, στο Σκάι, στο Μέγκα, στον Αντένα και στην ΕΡΤ βεβαίω. Η προφανώ δεν. Στα βαθροκάναλα. Στον Α που δουλεύετε αλφα... εσεί. Το ξέρει. Ναι, <laughs> <laughs> Και πρώτο, στον αλφα, στο Α, Star, στο Σταρ, στο Και όποιο άλλο είναι, και το πρώτο για να το πούμε και από και πλευρά Και το ε. Πλευρά... Και και και. Θέλω στο έψιλον να Στο πω... δεν έχουν δώσει, μόνο λαφαζάνη βγαίνει στο ε. <laughs> και ο ίδιο ο Πολάκη έχει πάει πολλέ φορέ στο Μέγκα. Τον θυμάμαι εγώ να τον βλέπω στο Μέγκα. Θέλω να πω, αν τα λε έτσι τα κανάλια. Δεν γίνεται την άλλη μέρα την ίδια μέρα που το λες να είναι 20 τελέχη σου στα Βοθροκάναλα. Ο πρωθυπουργό να βγαίνει επίση σε αυτά τα κανάλια. Και οτιδήποτε ο Αντιπρόεδρος, ο Παπάς, ο Νίκος διάλεξε το μέγκα τη μέρα που πριν καμιά 20 μέρες... Ναι, ναι, και την τρέμει. Και την τρέμει και όλες. Θέλω άλλες. να πω, ας το, θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις, συνέπεια από όλους αυτούς, δεν υπάρχει περίπτωση, το λέμε έτσι για τιμή των όπλων απλά τα πάντα μπορεί να πει ένας υπουργός, εμένα μου έκανε εντύπωση που χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω. Ποιο ξεπυχεί ήταν από κάτω. Το θέμα είναι ότι τόσο. Επί τη είπαν κάτι για την προηγούμενη φορά πώ του είχαν αναφερθεί και δεν μας πέρασαν. ουσία, ουσία. Πει, για ποιο λόγο. Η ουσία είναι ότι μη σου τύχει να μπλέξει με τα ελληνικά νοσοκομεία. Τα σώζουν μόνο οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό. Αν δεν υπήρχαν αυτό και βασιζόμασταν μόνο στις κυβερνήσει, θα υπήρχαν κατευθείαν νεκροταφεία. Δεν θα υπήρχαν νοσοκομεία. Με το Ιότακι και το, τον Σταυρό τη Θα ήταν νεκροταφία. Αν κρατιούνται τα νοσοκομεία, κρατιούνται από τις προσπάθειες γιατρών νοσηλευτών. Αυτό το ξέρει ο καθένας, όποιο έχει περάσει και έξω από το νοσοκομείο. Δε, δε, δεν υπάρχει άλλη λύση και δεν βλέπω βεβαίως... Η ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα χρόνο και τρει μήνε κυβέρνηση. Πόσο είναι. Και οι προηγούμενοι τα είχαν στείλει τελείω στα νοσοκομεία. Αλλά δεν άλλαξε και ήταν κάτι. Ο, ήταν ο ναι, ναι, ναι, ναι, και ναι. Επειδή ήταν ο Άδωνη. Ποιο βαρύτατο, Ποιο βαρύτατο, Ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Λοβέρδο. Ο όλα αυτά σωστά. Όλη αυτή ήταν στην υγεία. Συμφωνώ, συμφωνώ. Γι' αυτό ήταν η υγεία έτσι. Αλλά και ο ο Αβραμόπουλο. Όλοι, όλοι, βάλτε του. Ένα χρόνο τώρα και κάποιου μήνε δεν έχει αλλάξει και κάτι προ το καλύτερο. Προ το χειρότερο έχουν αλλάξει όλα. Όλα όμω προ το χειρότερο. Και αντί να βγει και να ζητήσει μια συγγνώμη γιατί όποιο είναι στην υγεία και όποιο ο υπουργό.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 Μία προσφυγή έστω και σε ένα μηχανισμό στον οποίο συμμετείχε το Ταμείο. Πόσο μάλλον μία προσφυγή στο Ταμείο. Το τελευταίο πράγμα που ήθελε από ο Πανδρέου ήταν να του πούνε ότι ήταν αυτό που πήγε την Ελλάδα στο, στο Ταμείο. Ο Γιώργο Παπακοσταντίνου και η πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε προχτέ στο Sky και με αφορμή το βιβλίο που έχει βγάλει. Ωραία, είναι υπόδικο ακόμα ή έχει καθαρίσει. Ε, δεν έχει σημασία αυτό. Α, έχει. Νομίζω καταδικάστηκε και τι έγινε τελείωσε με αυτό. Σημασία ε. έχει τώρα βγαίνει και λέει για, γιατί ήταν Υπουργό. Ο πρώτος, μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέο, πρωθυπουργό που μπήκαμε στο μνημόνιο. Ε, είπε ότι δεν το θέλανε το δουνουτού τότε. κάναν τα πάντα για να μην έρθει το δουνουτού. Όλα, τα, τα είδαμε. Τα βλέπανε. Μέχρι το Καλφτελόριζο έφτασε. Να σου πω, τότε όταν λέγαμε πολλοί κόσμος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 Στη γενική αποχάβουνο, υπάρχει μια ηρεμία. Βγαίνει ο Υπουργό και λέει: Δεν ήτανε, ήταν αδιέξοδο όλο αυτό που κάναμε. Αλλά το και κάναμε. Και έχει δίκιο γιατί ξέρουμε όλοι ότι. Και δεν, δεν έχουν σηκωθεί ούτε τα κάγκελα από απέναντι, ούτε τα πλάκε του πεζοδρομίου. Όχι να πέσουν στον ίδιο. Γενικότερα. Πατάσουμε γιατί κάποιο τον στρίμωξε. Το, στρίμωξη, τέτοια... ο θα χελάσει, θα το μετά από αυτό. Δεν έχει σημασία να Α. τον στρίμωξε. Έχει... Θα σου πω και δεν έχει Πόσοι λέγανε τότε ότι ναι, θα μπούμε στο μνημόνιο. Στο μνημόνιο μπήκαμε 23 Απριλίου που επίση την άλλη εβδομάδα το, το τιμούμε και το γιορτάζουμε. Ναι. Και έξι μήνε μετά γίνανε νομαρχιακές εκλογέ και ξαναβάφτηκε η Ελλάδα πράσινη. Το Νοέμβριο του 10 γίνανε νομαρχιακές και δημοτικέ. Τι δεν είχαμε προλάβει. Να το... Πόσο θέλει, πόσο θέλει ε, να καταλάβει είστε. την απάτη. Πόσο θέλει ένα μυαλό καταρχή... του Έλληνα, του γρήγορου και του έξυπνου έξι που, δεν... χρόνια σίγουρα που ο κράχυλο δεν σηκώνει ζυγό και τέτοια. Πόσο θέλει να το Έξι χρόνια σίγουρα και ακόμα δεν. Και ακόμα δεν έτσι κι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 σε ένα πρόγραμμα που δεν είχε απομείωση χρέου, με τον αλφα με ταυτό τρόπο είτε με κούραμα είτε με μετακύληση σε μεταγενέστερο χρόνο των λήξεων των ομολόγων αλλά και ένα, ένα πρόγραμμα το οποίο όλοι έξανε των προτέρων ότι είχε χαρακτηριστικά τιμωρητικά δηλαδή επιτόκια υπερβολικά ψηλά χρόνους αποπληρωμής πολύ μικρού. το Eurogroup που ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα όχι ένας αλλά πολύ από την Επιτροπή Ε, από το Euro Working Group που είχε κάνει τεχνική προετοιμασία, ο ίδιος όλοι Ρέν είπε, κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες λήξεις ομολόγων το 2014-2015 που αφρίζουν στα δύο χρόνια μαζί 140 δις. Μην υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να μπορεί να αποπληρώσει. Το ξέρουμε. Αλλά οι χώρες λένε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που περνάει από τα κοινοβουλιά του είναι αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα και όπως θα ακούσεις ακούσαμε και θα ακούσεις και παρακάτω και θα ακούσουμε όλοι όλα αυτά έγιναν για, να, για το ευρώ mm. έπρεπε να σωθεί το ευρώ <σώθεις> έπρεπε να σωθούν οι τράπεζες και δεν έπρεπε οι αγορές, άκουν, άδει, οι αγορές να πάρουν το κατάλληλο μήνυμα και χαντακώθηκε, θαύτηκε ένας λαός θαύονται και άλλοι λαοί στην πορεία Επειδή δεν πρέπει οι αγορέ να πάρουν το λάθο μήνυμα. Γιατί ξέραν και το βλέπαν όλοι αυτοί ότι όλο αυτό δεν βγαίνει. Τουλάχιστον όμω συμμορφώθηκαν οι αγορέ γιατί πήραν το μήνυμά του. Τι κάνανε οι αγορέ. Ότι τι, δεν θα το ξανακάνουν αλλού. Ναι. Οι αγορέ. Ότι κρίνουν οι αγορέ με ανθρώπινα κριτήρια. Όχι. Δεν θα ήταν αγορέ. Θα ήταν φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ξέρω εγώ τι θα ήταν. Οι αγορέ υπάρχουν για να μην τα βλέπουν όλα αυτά. Γι' αυτό υπάρχουν. Οι αγορέ υπάρχουν εκεί που είναι. Το αν τι πιστεύει εσύ και αν τι θεοποιεί εσύ είναι το θέμα. Τι ήρεμο και νυφάλιο όμως και καθαρό ακούγονταν ο κ. Παπαντονία. Και εσύ. Πάπα, πα, όχι. Μπερδεύτηκα. Παπα-Κωνσταντίνο. Παπα Πώ πήγε το. <laughs> Μπερδεύτησα του Υπουργού Οικονομία. <laughs> Αλλά ναι. Παρ' όλα αυτά. Πήγε αυτά, καλά το ξέπλυμα. Δεν Νοήν Κωνσταντίνο. Να ακούσει. Μέχρι τότε δεν είχαν ζητηθεί πρόσθετα μέτρα. Δεν, είχαν, δεν, είχ, δεν είχε προσθεθεί κάτι στο αρχικό πακέτο μέχρι εκείνη. για το μεγάλο πρόγραμμα των 50 δις. η απόφαση αυτή παίρνεται τον Γενάρη Φλεβάρη του 11 και είναι μια απόφαση η οποία προέρχεται από το είναι μια πρόταση που έρχεται από το ΔΝΤ, το συγκεκριμένο νούμερο στην οποία εμείς αντιδράμε και λέμε είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι ρεαλιστικό και η, απόφαση, η, η πρόταση αυτή έρχεται γιατί διότι το ΔΝΤ βλέπει το θέμα της βιωσιμότητα και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 Και το ξέραμε όλοι μα. Δεν ήταν Απλώ ελπίζαμε ότι αυτό θα αγοράσει λίγο χρόνο προ τι αγορέ. Δέκα φορέ η λέξη αγορέ. 10 φορέ η ε, λέξη αγορέ. Ωραία, δέκα φορέ Δεν το μου ξέραμε κάτι. Το ξέραμε δεν, ότι είναι ότι δεν τι. έχει νόημα, ότι είναι δύσκολο. Στη συνείδηση του κόσμου από Από Κωνσταντινού είναι καταδικασμένο, όπω και ο Γιώργο Παπανδρέου, όπω και όλε οι μνημονιακέ κυβερνήσει. Ετούτη και ετούτη μαζί. Και του, του Τσίπρα, περισσότερο εδώ, γιατί υπάρχει και ένα ηθικό θέμα, το παίξαν αριστεροί, κοροείδεψαν χοντρά. Τον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα. Τι σημασία έχει, Άντε αντικαταδικάστηκαν. Σου λένε κάποιο θέμα. Άντε Αντίκεκρεμάστηκαν, ω πω εγώ να παίξουμε του παλιού όρου και τι λύνη αυτό. Όταν από κάτω κάποιο έρχεται και παρουσιάζεται ο σωτήρα, τον εγκρίνεται ο πολύ κόσμο και μετά έχει κάνει επάγγελμα το να απογοητεύετε στο, στο εξάγηνο πια την απογοητεύει. Τι νόημα έχει να καταδικάσει του πρωταγωνιστέ. Το ξέραν, το βλέπανε, όλοι το βλέπαμε, το κάναμε, μπήκαμε πιο βαθιά. Ήρθαν οι άλλοι, το ξέραν το βλέπουν, μπήκαμε πιο βαθιά και ήρθανε τούτη, το ξέρουμε, το βλέπουμε, μπαίνουμε πιο βαθιά. Τι νόημα έχει όλο αυτό. Ε, πάμε σε κάποιου επόμενους που να το κάνουμε. έρχεται ο Κυριακό. <laughs> Τι να κάνουμε και θα τον βγάλει ο Τσίμπρας στον Κυριάκο. Ο, ο Κυριάκος δεν ήταν τώρα στα προηγούμενα όλα αυτά, δεν έχει ανάπτυξη. Ναι, δεν ήταν, ήταν Κοίταξτε, Δεν με. έχει ψηφίσει ούτε ένα μνημόνιο ο Κυριάκος, να φαντάστε. Είναι καθαρός. Είδαμε και τους καθαρούς ετούτους. Λοιπόν, βγήκε ένας ωραίος δίσκος μέσα στο δίσκος. CD. Μια καινούργια δουλειά μέσα σε όλο αυτό το γκουρνιαχτό. Και δίσκος, γιατί. Ναι, και δίσκος. Φύλαξα, σιγά, τ όνειρο, σιγά, σιγά. Φύλαξα, Φύλαξα τ' όνειρο λέγεται. Φύλαξα τ' όνειρο. Μήκη Είναι παλιά τραγούδια τα οποία τα τραγουδούν ο Αλκίνο Ιωαννίδη, ο Σοκράτη Μάλαμας, ο Γιάννη Χαρούλης και σε κανένα δυο είναι και η Μαρία Φαραντούρη. Να ακούσουμε ένα από τον Αλκίνο. Πολύ Ιωαννίδη είναι διαμάντια όλα. Θα ακούσουμε ένα από τον Αλκίνο που ψιλοκολλάει και με όλα αυτά που λέγαμε πριν. δεν συνεμορφώθην προ τα υποδείξει. Διότι δεν συνεμορφώθην προ τα υποδείξει. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο νουρανό, Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό! Διότι δεν συνεμορφώθην μπροστά σε υποδείξει. Διότι δεν συνεμορφώθην μπροστά σε υποδείξει. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δύκος να σε ξαναίδω. Θα περάσουν μαύρες μέρε, δύκος να σε ξαναίδω. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει μες στο σύρμα περπατώ. Δεν προς τα διότι δεν συνεμορφώθην προ τα υποδείξει. Διότι δεν συνεμορφώθην προ τα υποδείξει. Αλικάρνα ω παρθένη, οροπο, σκορδίδαλο. Όλε δεν τι περιμένει τη ελεύθερια στο Όλε δεν τι περιμένει τη ελεύθερια στο Αλικάρνα ω παρθένη κορμπός <Τι ,τι δεν τα Διότι δεν συναιμορφώθη μπρος τας διότι δεν συναιμορφώθη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 Με αυτά που κάνει και με αυτά που επιλέγει, και έτσι όπω τα χειρίζονται και έτσι όπω τα μεθοδεύουνε. Νομίζω είναι ο κόμπλεξ δικό μα όλο αυτό. Λες. Πρέπει να δεχθούμε ότι είμαστε ένα καλό οικόπεδο. Αγοράστε φθηνά ναι. να τελειώνουμε. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Ούτε αυτό. Δεν... Ούτε <laughs> αυτό. <laughs> δηλαδή, όλο αυτό γίνεται για κάποιο λόγο. Ωραία, να πέσουμε Δεν μπορεί Ελλάδα. Και ο άλλο πήγε νύχτα με την παραλλαγή να κάνει άσκηση, επειδή οι Τούρκοι κινήθηκαν εκεί στι Ινούσε και κάναν τα δικά του. Καλά, ο άλλο δεν έχει δεχθεί. Α λίγο στο φιλμ. Το καρναβάλι του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 και είναι ένα μέτρο, αν γίνει, που χτυπάει του πλούσιου. Γιατί ο ΦΠΑ στα Βασιμο. προϊόντα χτυπάει του πλούσιου. Δεν χτυπάει το φτωχό, το ναι. καταλαβαίνει ο καθένα. Και στο 14 ο Μεσαίο, να ακούσουμε τι έλεγε ο Φίλη για αυτά τα θέματα. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση να μειωθούν ε, οι κατώτατε συντάξει με το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα τα προνοιακά, καθώ επίση και, και οι υπηκορικέ συντάξει. Εμεί έχουμε πει ότι τέτοια μείωση δεν κάνουμε. Υπάρχει πίεση για ΦΠΑ. Να αυξηθεί το ΦΠΑ. Και αυτό δεν το δεχόμαστε. Και τέταρτο θέμα, που είναι κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα, αλλά για του δανειστέ, ότι τα πράγματα είναι. έχουν και αυτέ τι κόκκινε του, είναι το θέμα των αποκατοικοποιήσεων. Να μην δεν ξεπουλάμε δημόσια περιουσία. Και από εδώ έλειπε λίγο η μουσική του Καραγκιόζη. Ακούσαμε πριν το φίλι, και εκεί πρωτοακούστηκε η μουσική του Καραγκιόζη, να λέει ότι δεν θα μειώσουν επικουρικέ συντάξει. Και είναι το μόνο σίγουρο στη μέχρι τώρα διαπραγμάτευση θα μειώσουν επικουρικέ Απλά συζητάμε το ποσοστό. Ίσως να μπει ένα μαχαίρι, κάποιοι κακοί λένε, θα το ξέρουμε σε δύο-τρει εβδομάδε και στις κύριε. Αλλά με την ίδια σιγουριά λέει ότι δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ και δεν θα ξεπουλήσουμε τρει μέρε μετά την Κόσκο και τα υπόλοιπα. Και τα αεροδρόμια, του, 1400 τα 14. από 1400. Και τα Ναι, ναι, θα πέσει κι άλλο. Το ΕΚΑΣ είπε. Το ΕΚΑΣ τι. Καταργείται αυτό. Τελειώνει. Τελειώνει. Οι είναι το θέμα. Τι δεν το κάνει αν με... θα φτάσει εκεί, έχει κόψει όλα τα γύρω-γύρω. Το τα οποία γύρω-γύρω είναι η ίδια τσέπη. Είναι, είναι, είναι η ίδια σύνταξη που Το ίδιο εισόδημα. Δηλαδή το 7 7,5, έφτανε από τα γύρω-γύρω. Δημιουργεί μια εικόνα ότι ο συνταξιούχο παίρνει την κύρια, την καταναλώνει για τις ναι, ανάγκες ναι, ναι. του και έχει την επικουρική κάπου να κάθεται. Ναι. Σε ένα ταμείο. Αποταμίευση, ναι, οπότε και Θα μου κόψουν από την αποταμίευση. Οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Ο παλιό ηχητικό για το Η δική μα πρόταση είναι χαμηλό αξία για τα βασικά είδη διατροφή.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 Το καταργεί ο Σαμαρά προ το τέλο. Μετά τα πολλά, πάρε δόση με τι Τρόικε και όλα τα υπόλοιπα, το καταργεί το 23% στην εστίαση και έρχεται ο Τσίπρα ω πρωθυπουργό και το αυξάνει. Αυτό που κατηγορούσε τον προηγούμενο, Όχι. γιατί δεν το καταργούσε. Αυτό Τσίπρες, ω, αυτός ο Τσίπρα όμω που βάλε. Αυτό ο Τσίπρα είναι ένα από του 100 Τσίπρε. Αυτό ο Τσίπρα ένας... επίση. Και το σημερινό πρωθυπουργό θα κατηγορεί, είμαι σίγουρο. Αυτό ο, ο Τσίπρα. Εννοείται. Αν κάποιο το. Δεν το σκέφτε το θα και το ο Τσίπρα δίκιο.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 Δεν είναι θέμα Ελλάδα. Σε ένα λαό, σε ένα τόπο που δεν έχει και έχει ξεζουμιστεί, λογικό είναι να βρίσκει τρόπου με... να ξεκλέβει ό,τι μπορεί. Και τη μελέτη, αν δει ο το καλοκαίρι που έγινε αυτό το μπάχαλο με το μοσχάρι τόσο κάτω, ναι, το άψιστο, το, το αλαντισμένο τόσο, σαν, ναι. Ναι. από τότε, ό,τι είχαν προβλέψει ότι θα κερδίσει το κράτο, δεν κέρδισε. Κέρδι. Τι να κερδίσει. Έτσι κερδίζονται. Συνεχίζουμε με Τσίπρα. Απαιτεί μια χώρα χωρί εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία που η κυβέρνησή τη δεν θα είναι ει θέση. Ούτε το φόρο προστιθέμενης αξίας στην εστίαση να μειώσει αν δεν πάρει πρώτα την άδεια των δανειστών. Για να μειώσει το ΦΠΑ στα σουβλάκια, κύριο Σαμαράς έστειλε επιστολή στον επίτροπο. Ο ίδιος που τον αύξησε το ΦΠΑ στα σουβλάκια. Τι ακριβώς επιστολή έστησε, έστειλε και πού. Ερωτήματα, ερωτήματα για προβληματισμό. Τροφή, χωρίς ΦΠΑ, εκτιμήστε το αυτό, είναι τσάμπα. Χωρίς βέβαια δεχορτένι Τροφή χωρίς ΦΠΑ για όλα αυτά τα ωραία που γίνεται. Και ένα τελευταίο για τους υπαλλήλου. Δεν μπορεί να βγαίνει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και να λέει Αναγνωρίζω το λάθος Και ο Πρωθυπουργός εδώ να λέει Μπαρούφες Όχι να στέλνει επιστολές στην Κομισιόν για να το επιτρέψουν να μειώσει το ΦΠΑ από το 23% στο 13%. <ΣΣΣ> Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληληλη των Βρυξελών.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 με ξένα όνομα δεν το καταλαβαίνω Α, καλό αγωνιστικό μεσημέρι αδέρφια δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί ο Έλληνα, ό,τι και να κάνουν. Χθες βγήκε ένας στον Αποστόλη και του έλεγε για τα εξωτικά ταξίδια που έκανε με Πασόκ. Ο, ο ταξιτζής υπή... ο, ο, ο, ναι, ναι. ο γνωστός. Ο ο ο τώρα υπή... στη ΛΑΕ πριν Σιριζέος και πριν Πασόκος και αύριο κανείς δεν ξέρει. Ε, μπορεί. Με για παιδιά σήμερα οι ταξιτζίδες ε... Έχουν τα δικά του, για πε. Ο άλλο λέει: Επειδή του έστρωσε το δρόμο του χωριού του με άσφαλτο, θα ψηφίσω. Λέει: Νουδού μέχρι να πεθάνω. Ωραία, ωραία. είναι αυτά. και ωραία θα είναι αυτά. για πάντοτε Έλληνα. Συγχαρητήρια. 500 εκατομμύρια μνημόνια για τον καθένα και λίγα είναι. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Τελειά από το Βερολίνο. Από το Βερολίνο για τα κριτήριά μα. Με ένα τραγούδι από τον ίδιο δίσκο, το φύλαξα το όνειρο Γιάννης Χαρούλης Πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σα. La de porfirosa te haré salir otra vez y a sa to <laughs> do